Αποστολή, χώσε και ολόκληρου, ρε μου. Ολόκληρο? Ναι, ναι, όχι μισό. Τι θα κάνουμε, θα ταρτέψουμε ξαφνικά, δεν είμαστε γι' αυτά συμβιβαζόμαστε. Δε χωριζόμαστε και αυτό είναι λάθος. Υποκρινόμαστε, πως αγαπιόμαστε, τα χάμε πάθος. Ε, γιατί να είναι λάθος, ρε Επειδή δεν χωριζόμαστε. Πρέ... Thank yeah. Θα βάλω κάτι, θα βάλω κάτι ντε-μεκ αντάρτικο, ρεφορμιστικό. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι ντε-μεκ. Τι θες να σου βάλω τότε? Επίθεση. Επίθεση. Εντάξει. <laughs> να είσαι καλά, μόρι μου. Φυλά και υγεία και ευτυχία. Ε, αυτό θα φανεί τώρα, δεν ξέρεις. Με το τουφέκι μου στον ώμο, σε πολλοί σκάμπους και χωριό. Τη λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρωλό και πέρνα. Πρώτον, θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί ακούγοντα εσά πήγα και είδα την ταινία. Το τελευταίο σημείωμα και έχω πάθει την πλάκα. Εγώ. Ωραία, και, δεν ήταν. Ναι, ρε, και είχα, είχα προβλήματα με το Βούλγαρη με τι τελευταίε ταινίε για ήταν ο σκηνοθέτη μου και ήμουν κατελημένο αλλά πήγα μέσα και πάτα πλάκα. Έπειτα, αυτό που βγήκα, βγαίνοντα από την ταινία που θυμήθηκα. Πώ είναι δυνατό σε αυτού του κολοσσυριζέ που σε παίρνουν αυτό το καθήκη το άπλητο να πάνε αφήσει τριαντάφυλα εκεί και να κάνει αυτά που κάνει τώρα. Όχι, τα τόσο... έκανε πριν, πριν τα κάνει αυτό το γαρίφαλα. <laughs> πριν που ήταν καθαρό. Ε, μετά τι να κάνουμε τώρα. Δεν Λε ρω Τι θέλει. Πάει και ψηφίζει αριστερούς για μνημόνια. Ο το μνημονιακό του αυτός που το εφαρμόζει, όχι ο κόσμος. Γιατί βολεύει πάντα να φύγει ο το κρατάς λίγο πιο ήρεμο. Ακούσει για άλλα Έχουν αμολήσει με το που λέει κάποιο στο παραμικρό. ρε μέχρι και το Γεωργίου πήραν τηλέφωνο ένας και έλεγε του Είμαι Έχω τρία παιδάκια που δεν πήρα και εγώ και να μην το πληρώνω. Είναι αυτή. Αλλά είναι τόσο λίγη, αυτή που σε Κάποιο θα βγουν να πούνε κάτι. Τι να αυτή είναι. Πάει καλά, πάει καλά. Τα σερίζω, πάνε πολύ <στοί> καλά. Τι γαστρίβολο από τα μωρέ και στάνθηκα <στοί> άνθρωπο. <στοί> θα τα Γεια σα, καλημέρα! Γεια μαραμού! Αυτό που θέλω να πω αγαπητέ υπόσπελε, δεν είναι για τα Δεκεμβριανό, σίγουρα δεν ζούσα, δεν ξέρω τι έγινε, έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι που δώσανε το αίμα του και τελικά μα κάτσαν οι μπάσταρδοι Εκλέζοι στο λαιμό. Αυτό που έχω όμω να πω και να επισημάνω είναι και τρελαίνουμε, α είναι δυνατόν παλουκάρι, γεννημένοι το 70, το 75, το 77, εξυπνούνται τη χούντα! Να το κόψω το, να το πετάξω στο σκυλί μου, δηλαδή αν δούμε τελείω. ¿Qué te colores? De... Καλημέρα, Βασόλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω πώ γίνεται. Κοίταξε, κοίταξε, άκουσα κάτι, αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν είναι αναγκαίο. Δηλαδή, μέχρι πιο βαθμό η γένεια σε ξέματο Γενική με εκλεγμένο βουλευτή θα απαγορεύεται στους συγγενεί του να φέρουν υποψηφιότητα θέσει βουλευτή ή αλήση. Δεν ξέρω, Άλιστα. Άλιστα. Αυτό με έχει προβληματίσει. Αυτό που ο Όλο αυτό ε, για να μας πει να καταλάβουμε ότι είναι κόλλος με την Τώρα Έλα εντάξει το ξέραμε και Όχι που τον παρουσίαζε ο, Καραμ... ο Άιμιουσος Τον παρουσίαζε ο Χάρη Κλίν Όταν του κάνανε οι δημοσιογράφοι ε, δύσκολες ερωτήσει, Έλεγε ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση Προχωρήστε στην επόμενη Αξαιρετικό <laughs> Έλα γεια Γεια γεια Για το θύμιο παίρνω, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν μονακό και θα θα'χει και πει στα Φόρμουλα 1. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Ναι. Ξυπνείτε... Όχι μόλι δεν ξυπνάμε, εσύ στύρκατες και λίγο, δεν έχω ευχαριστηθεί ύπνο. Άσε στο διάλο, όχι δεν ξυπνάω. Ναι, παρακαλώ, είναι το ρίο Ναι, ναι, το ίδιο, παρακαλώ. Ναι, λοιπόν, θα ήθελα να υποβάλλετε μία ερώτηση στον Αποστόλη. Υποβάλλω, ναι. Έναν τύπο πολύ ωραίο που τον λέγανε Βασίλη, ένα ηλικιωμένο κύριο. Ο οποίο πια δεν τον εμφανίζει και απλά ήθελα να ξέρω. Από την πάτρα? Δεν ξέρω από που ήταν, εγώ από την Αθήνα τηλεφωνώ. Ήταν ένα ηλικιωμένο κύριο mm. και τον έβγαζε και έκανε πλάκα μαζί του, βγάζει τώρα τη Λουκάσα. Καλά, περνάνε και χρόνια τώρα, πεθαίνει ο κόσμο. Απλά ήθελα να ξέρω τι, τι απέγινε, αν θέλετε σα χρόνια μνημόνιο, πώς θα αντέξουνε Έχετε <Και> δίκιο. Ξέρει τι γίνεται. Τέλο ποιο... πάντων, παρόλα αυτά, το υποβάλλω, πατάω υποβολή. Ναι, ε, το τηλέφωνο μου το βλέπετε. Και να μην πάρετε να μου πείτε. Έτσι. Εντάξει, ναι, να είστε καλά. Ρόζι λέγομαι. Ρόζι. Ρόζι Λινάκι λέγομαι. Ρόζι. Ρόζι. Ρόζι. Ρόζι. Πολύ ωραίο καλλιτεχνικό. Ναι. δεν το έχετε κάνει κάτι. Όχι, όχι, δεν το έχω τι κάνει. Τι δουλειά κάνατε. Ήμουνα διερμηνέα στην πρεσβεία τη Αυστραλία σε 35 χρόνια. Καλό για διερμηνία. Θα μπορούσατε να κάνετε και μεταγλωτήσει. Πώ είναι να τα σα ηρεγγέλα. Ρόζι τάβει ή και με μουσική θα μπορούσατε να ασχοληθείτε Ρόζι Οσμπορν. Τράγου. Τα ακούσατε. Θα το ξαναπώ. Θα μπορούσατε και με μουσική να ασχοληθείτε Ρόζι Οσμπορν. Γιατί και δεύτερη φορά ήταν αυτή. Τραγουδάω σε χοροδία. Χορέφωνη. Ναι, το καταλαβαίνω. Να σα δώσω να καταλάβετε, ήμουνα στο Ροσάκη και συμμαχίστρια με την Αρλέτα και μαζί τη χοροδία. Οπότε σα προσδιορίσα και την ηλικία μου. Κατάλαβα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, περιμένω να μου πείτε τι απέγινε ο Βασίλη. Θα ρωτήσω το αρχείο. Με ποιον μιλάω. Εγώ είμαι αποστόλη. Α, εσύ. Είσαι ε, σε εκεί Πω, πω, μεγάλη μου τιμή. Ναι. Η μάτρα είναι τη μορία θεού. Άй μορία θεού είσαι εσύ. Είναι σοβαρή, άλλη, Πάνε και λεφτά από το pub π... και να πάρω τα του. Αλλά χειριστή, δεν αυτή. Δεν, δεν αυτή. Αυτοί. τα μέσα που το Άκου τώρα, που δεν πάμε να σπάσουμε καμιά π... όλη την Ελλάδα, και να τα για να τα δώσουμε να πάρουν οι άνθρωποι τα Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θέλω. Εγώ είμαι. Θέλω να σου μιλήσω κάτι να με μπορώ ελεύθερα. Ναι, ναι. Ε βρήκα, ε βρήκα, τι να σου πω. Το οικονομικό της ζωής μου. Και πώς το βρήκα Αποστόλη. Πώς. Πήγα να βγάλω κάτι χαρτιά. και όσους είχα γαμπίσει. Είναι αυτό που λέει ευχαριστώ για όσους είχα γαμίσει. κάτι χατιάκι που κι όσους είχα κάνει αυτή τη δουλειά όλοι τους είδα σε ανώτατα επίπεδα και τι κάνω τι κάνεις λέω ρε δεν κάνω κι εγώ το ίδιο και παίρνω μια βάρκα και ανοίγουμε στο λιμάνι του Περαιά και μια μια ψαροβαρκα το μωρό σου Τα πάρω μια ψαροβαρκα το μωρό μου και γυρίζω να τη βάλω πίσω μου Οπότε. δεν πήγε Και περνάει ένα κότερο και μου λέει τι κάνει εκεί, λέω το Και το και το κετό. Έχει. Και εσύ το κάνεις πολύ του μάθημα. Γύρισα και μόλι έφτασε εκεί. Πίσω. Δεν έχω καταλάβει το θέμα. Μα αρέσει με συναρπάζει όμως Και μου λέει αυτός επειδή λε την αλήθεια Πάρε δύο εκατομμύρια μου λέει. Λέω ακόμη δεν την ακούμπησα η τύχη, άνοιξε. Τι να σου πω. Δεν Πού να να σου πω να κάνουν Όπω Όπως ναι. εγώ ανέβηκα, έλυσα το οικονομικό. Κατάλαβα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα, ε. Ευχαριστώ. Να παίρνεις να τα λέμε αυτά τα καταλαβήστικα. Έλα, γεια. Κύριε με Μεμούντζωσε, θα του κόψετε μια κλίση. Όχι, πάει αυτό, είναι λάθο, το πήραν πίσω. Το πήρανε, τότε γιατί μη... το ακούσαμε εδώ πέρα, παίζετε κι εσεί με φήμε. Όχι, δεν είμαστε updated, ενημερωμένοι. Το πήρανε πίσω, ισχύει μόνο για κάποια καντίλια που είναι υψηλά. Και κάποιοι θα τα φτάνουν ίσχύει. και αναγκάζονται να τα κατεβάσουν στου άλλου. Θα μπορούσε να μην ισχύει μόνο για την οδήγηση, αλλά και γενικότερα να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία. Αχώ. Δεν σε ρώτησα, κληρώθηκε στη λοταρία για τα 1000 ευρώ. Όχι, δεν είναι κληρώθηκα. Εγώ με του κινήματο δεν κληρώνω, δεν κληρώνω. 2,1 Ευρώπη ήταν η αξία των συναλλαγών με κάρτε στο Δήμηνο Οκτώβριο Νοέμβριο. Η προμήθεια των τραπεζών 1% σημαίνει 21 εκατομμύρια ευρώ δώρο τη τράπεζε. Καλά πάμε, καλά πάμε, μα έχουν αφαιρέσει τα τραπεζογραμμά η αριστερή από τα πορτοφόλια, για να μην διαβροθούμε και δεν καταλαβαίνουμε τι χρωστάμε. Ε. Και τι ξοδεύουμε. Ωραία δοκισηνή τράπεζε. Και ένα εκατομμύριο κληρώθηκαν για το λαμβήκα. Έλα καημένη τώρα. Έχει συνέχισε και την αμόρφο για την ανιστόρη, την κατάσταση, ότι η Σαξία σημαίνει δύσνη χρέών ο σόνα που έκανε τη Σαφάσία έζήσε τα χρέη. Έλα όλων! Ας... Το μισών ή όλον. Όλον θα το φάω Και αυτό που έκανε ο Σόλο πρέπει να περάσουμε μετά 25 αιώνε για να το κάνουμε πέρα του να ζήσουμε τα χρέη. Αλλά για όλα αυτά του κουμποσύνω που το παίζει Ελλήνω Λάχη του δικαιώσει πολιτική ιστορία, ποια είναι η γνώμη του για τον κομποιστή όλο. Αυτά, κανένα σπίτι σε τέτοια τραπέζι. Καλάνο. Έλα ρε Αποστόλια, αντιμνημόνιο για πάντα. Ναι, ναι, φουλ. Φουλ του αντιμνημονίου που λέμε, δηλαδή στα χαρτιά κερδίζει αυτό. Είχαμε είχα μια συζήτηση εκεί με τον Αουουουου, ξέρεις που το Λαβίθι. Τι κόμμα είναι, τι πώς Τι με παιδί μου, πάρε Λαβίθι και πί, τα επανατά μας. Έξι μηνών, ο Μίτσο τάξη εξόριστο. Α, ε στα ζόρια οικογένεια από τότε. 26 μηνών, εγώ. Ετί 26 ε... μηνών, Μωρή. 26 δεν με ακόμα μηνών. Δύο χρόνια και δύο μηνών ήσουν. Ναι, μήτσου μήνε βάζω εγώ, 26. Τι μείνει, εγώ... 26 και τι θε, και... μεγάλο παιδί, παιδί. σου, για μήλαγε. Με κρατούσαν εμένα στην ταράτσα με το σειρματόπλεγμα με του άλλου, γιατί ήμουν μικρό. Και έστελναν τη μάνα με τη βαρέλα να του κουβαλάει νερό στου άλλου. Γιατί ο πατέρα είχε κάνει βόλτα στο βουνό. Πού να χαθεί το Χαϊδούρι, τη έλεγα που άφησε γυναίκα και παιδί και Πάνω. Να σε καλά αποστόλοι, τα ζήσαμε στο σαρκείο μας Ρε τι σκατά ρε είναι αυτά τα δύο κόμματα ρε. τώρα το... Σε παρακαλώ πάρα πολύ Η αγάπη για, για την Ελλάδα 66 εκατομμύρια Απαναλώσουν όλοι οι ξεφτιλισμένοι κλέφτες Τα 200 ο καθένας και που χρωστάει Αυτό είναι τα πλερώσει το πασόκα λάδι φραγίδα το πειράτε χαμπάρι Όχι δεν τη... το θα με καταλάβει Να εμείς Ποιο θα φάγε τα λεφτά ρε, και η νέα δημοκρατία και το πατσό. Μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα που πήρανε, οι κλέφτε και πάνε οι μαλάχε αυτή, νέο δημοκρατία. τα φάγαμε όλοι μαζί, στα μάτα μαζί, σταμάτα. να τα πληρώσουν αυτέ οι ίδιε και οι, να αυτές οι ίδιες. Ό, Τα λεφτά που κρέψα, που να τα στα σου πω στα παραμένει να τα πληρώσουν εμείς οι, μαλάκες, οι Έλληνες. Καλά, εσεί είστε Δεν θα μιλήσουμε έτσι, δεν θα Χάρηκα! Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Γιατί με για κομπή που μεταδίδεται. Α, Τα στέλνω. Δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ευχαριστούμε. Σέντε δύσκολες συνθήκες, αλλά καταφέρνουμε. Είστε παλικάρι. Τα θερμά μου συγχαρητήρια. Σε... <laughs> <laughs> Γεια σας. Να σου πω ότι είναι συσάχθεια Α ντε πέντε γα... Όταν εγώ πήρα το δάνειο μου Η βίλα μου άξισε εκατομμύριο Τώρα δεν αξίζει ούτε 700 Και η τράπεζα μου ζητάει ένα 200 Μα σήμερα να τα δέσω Παρ' Παρόλα αυτά στο ερώτημα αν είσαι μαλ***α μά... ή όχι εντάξω, και εσύ μην είσαι